Ιστονομά του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος αυθμή. Βασιλεύ, πουράνιοι, παράκλητοι, το πνεύμα τη αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελευθεία και σκήνους ονειμήν και καθάρισουν μάς ο βάσης κυρίω και σώσουν αγαθέτες ψυχάς θυμών. Χαίρετε. Θέλετε να πείτε κάτι. Λέει μέσα ο ως κάποια στιγμή μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν είχε έρθει μεγαλύτερος Ιωάννη του Βαρπιστού. Είναι ο μικρότερος από η βασιλεία των ουρανών είναι ο μεγαλύτερος αυτού. Από δεν τον ημερώνει ο Ιωάννη του Βαρπιστού, έως του νύχτη η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και η πιαστέα πάνω στην αυτοί. Αν μπορείτε να μα πείτε την εννοία τουλάχιστον. Για το τελευταίο κομμάτι μου ή για ποιο. Για, την... για το Άντου. Ναι. Λέει... <συμίλωση> <,τι ο> μικρός... <συμίλωση> <συμίλωση> ο, Μιλεί <μιλωση> ο Κύριος για την Βασιλείαν Του, για αυτό που ετοιμάζεται οι δωρές οι οποίες ετοιμάζονται με το έργο της Θείας Οικονομίας Του, τον καρπό και τα δώρα του Σταυρού και της Αναστάσεως, Δια των οποίων ο άνθρωπος γίνεται οικίτορ της βασίλειας των ουρανών. Ε, αυτή η δυνατότητα είναι η μεγαλύτερη από οποιαδήποτε ανθρώπινη δυνατότητα και προσπάθεια. Θέλω να δείξει εδώ το μέγεθος της χάριτος του Θεού που μας ανοίγει πλέον άλλες δυνατότητες. Και αυτές οι δυνατότητες... Ε, γίνονται καρπός του ανθρώπου μέσα και από την δική του μετοχή και ελευθερία μέσα από των βιασμόν μέσα από τον αγώνα δηλαδή των προσωπικών μιας διακαθημερινής σταύρωσης του φύλαφτου του μεταπτωτικού θελήματος για να υπάρχει η δυνατότητα να ενεργεί ο Θεός μέσα μας γιατί λέει η Βασίλεια του Θεού Εντός μονεστή. Ο βιασμός είναι αυτός ο καθημερινός αγώνας που κάνει ο άνθρωπος για να βρίσκεται μέσα στην παρουσία του Θεού και να υπακούει στο θέλημα του. Ο βιασμός δεν είναι η καταπίεση του αυτού. Υπάρχει ο βιασμός που είναι η καταπίεση στον εαυτό μας όταν δεν γνωρίζομαι τον λόγων που αγωνιζόμαστε, όταν αγωνιζόμαστε χωρίς επίγνωση και όταν δεν υπάρχουν προσδοκίες και ελπίδες στον αγώνα και όταν σε αυτόν τον αγώνα δεν υπάρχει το υπόβαθρο της διάθεσης για αγάπη. Μιλούμε για έναν βιασμό εν ελευθερία που τον θέλει ο άνθρωπος και επόμενος δεν πρόκειται για καταπίεση. Η καταπίεση δημιουργείται... όταν ο άνθρωπος αγνοεί τον λόγο του προσωπικού του αγώνα... και όταν δεν θέλει, δεν υπάρχει πραγματική ελευθερία... αλλά κινείται κάτω από άλλους παράγοντες. Ίσως τον παράγοντα του φόβου, για παράδειγμα. Την Κυριακή υπήρχε ένα αποστολικό ανάγνωσμα που αναφερόταν ο Απόστολο Παύλος προσωπικά για τις αποκαλύψεις που είχε από τον Θεό. Και λέει, ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και άκουσε άρρητα ρήματα, αλλά λέει, για να μην υπερηφανεύεται για την υπερβολή αυτή των αποκαλύψεων, Του δόθηκε ένα μία θλίψη. Που τον παίδευε Παρεκάλεσε τρεις που σημαίνει πολλάκις Πολλές φορές τον Κύριο Να του πάρει Αυτή τη δυσκολία Αυτή τη θλίψη, αυτή τη δοκιμασία Που δεν αναφέρεται ποια είναι συγκεκριμένα Και ενώ παρεκάλεσε Πολλές φορές τον Κύριο Ο Κύριος του έδωσε την απάντηση Ότι αρκίσει Η χάρις μου Η γάρ μου να στείνε τελείωτε Σου φτάνει η χάρη αποκαλύψει τα δώρα που σου έδωσα και η δύναμη μου φανερώνεται ολοκληρωμένη ακεραία στην δική σου αδυναμία. Αυτό για την, λογική, την φυσική λογική είναι παράδοξο. Η φυσική λογική δεν μπορεί να κατανοήσει πως μπορεί να υπάρχει δύναμη στην αδυναμία και ο φυσικός, ο ψυχικός άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί τις δυνατότητες ζωής μέσα από δυσάρεστα πράγματα. Και πολύ περισσότερο ο φυσικός, ο ψυχικός άνθρωπος δεν μπορεί να δεχθεί μέσα του ότι υπάρχει μια στάση ζωής, ένας τρόπος ζωής που ξεπερνά την μαθηματική λογικήν. Και έτσι πολλές φορές είναι δύσκολο να συζητούμε, να ομιλούμε, να ακούμε πνευματικά ζητήματα γιατί ο καθένας τα αντιλαμβάνεται σύμφωνα με τις εικόνες, παραστάσεις και τύπους που έχει σχηματίσει μέσα του. Δηλαδή ο καθένας τα αντιλαμβάνεται με τη δύναμη τις γνώσεως, τη γνωστική ικανότητα που έχει. Και πολλές φορές παρανοούμε την έννοια της πνευματικής ζωής γιατί θεωρούμε πως η γνώση για αυτήν είναι υπόθεση της προσωπικής μας ικανότητας και δύναμης. Η πνευματική ζωή έχει άλλα μέτρα και άλλα κριτήρια και είναι έκπτωση της εκκλησίας των μελών της εκκλησίας αν θέλουμε να μας αποκαλυφθεί και να μας φανερωθεί η πνευματική ζωή ως ένα σύνολο κανόνων, νόμων και συμπεριφορών. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι να γευτούμε το ήθος και την ζωή που μας προτείνει ο Χριστός. Και εμείς αυτήν την ζωή την καταργούμε την εμποδίζουμε να λειτουργήσει μέσα μας όταν θέλουμε να την γνωρίσουμε να έχουμε γνώση πνευματική με έναν τρόπο ανορθόδοξο και ένας τρόπος ανορθόδοξος είναι αυτό που κάνουμε τώρα που ομιλούμε περί ζωής που αυτό ξεκινάει από την δυνατότητα νόησης μας και απευθύνεται στην νόηση, στη δυνατότητα νοήσεως κάποιων ανθρώπων των ακροατών. Αυτό δεν είναι μια στάση υγιής, ούτε μέσα από αυτήν ο άνθρωπος μπορεί να πιστεύσει ότι κατανοεί, γνωρίζει. Τι είναι τότε αυτό και τι σημαίνει μελετώ, διαβάζω και αναζητώ. Απλώς ψάχνω των τρόπων, ψάχνω αν θέλετε την μέθοδο όπου θα γίνει προσωπικό γεγονός η ζωή του Χριστού στη ζωή μου ας πούμε τότε διαβάζουμε τότε ομιλούμε και μπορεί να φερόμαθα, αναφερόμαστε σε θέματα πνευματικά και μπορεί να αντιλαμβάνετε το νους μας αυτό αυτό δεν είναι γνώση πνευματική γνώση πνευματική είναι η συμμετοχή στην Χάριν του Θεού είναι η συμμετοχή στη ζωή του Θεού και τι κάνουμε τότε όλα αυτά που μπορούμε να λέμε να ακούμε, να ρωτούμε είναι για να μάθουμε τον τρόπο συμμετοχής μας στη ζωή του Θεού και στη γνώση δεν είναι η γνώση, δεν είναι η αιτία της γνώσης δεν είναι η πνευματική γνώση αυτό το πράγμα αλλά και αυτό που διαβάζουμε και αυτό που θέλει να μας πει η Εκκλησία που οφείλει να πει η Εκκλησία είναι η εμπειρία της Περιγράφει την εμπειρία της σε αυτή την προσωπική κλίση που εδέχθηκε από τον Θεό στη ζωή της Αποκαλύψεως της χάριτος. Δανειζόμαστε την εμπειρία αυτής της διαδρομής. Αλλά το τέλος αυτής της διαδρομής είναι προσωπική μας υπόθεση. Και το τέλος αυτής της διαδρομής δεν είναι αυτό που κατανοήσαμε, αλλά είναι αυτό που γευτήκαμε. Αυτό που ομιλούμε λοιπόν, ομιλούμε ό,τι και να λέμε είναι ο δρόμος. Είναι η διαδικασία αν θέλετε, είναι ο τρόπος μέσα από αυτή την εμπειρία για να φτάσουμε κάπου. Αν πιστέψουμε ότι διαβάζοντας ένα βιβλίο ή ακούγοντας μια ομιλία αποκτούμε γνώση πνευματική, αυτό είναι λάθος. Η γνώση πνευματική, η γνώση δηλαδή του Θεού είναι δώρο του προσωπικό στον άνθρωπο, Σύμφωνα με τη διάθεσή του και την ελευθερία του. Δεν μπορεί κανένας να μεταδώσει γνώση στον άλλο πνευματική. Μεταδεί την εμπειρία αυτής της διαδικασίας. Αλλά αυτή η γνώση, αυτή η αίσθηση ζωής, αυτή η γεύση ζωής είναι προσωπική υπόθεση του ανθρώπου με τον Χριστό. Και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει ο άνθρωπος τις δυνατότητες δηλαδή που δίνουμε στον Θεόν Ενεργεί Θεός μέσα μας Άρα τι μπορεί να σημαίνει μια ομιλία Είναι να μάθουμε Να τροφοδοτηθούμε Από αυτές τις προϋποθέσεις Αλλά αυτές οι προϋποθέσεις δεν είναι γνώση πνευματική Να δούμε τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα Επομένως είναι λίγο επικίνδυνο να θεωρήσει κανείς ότι διαβάζοντας έμαθε ή καλλιεργώντα τον νου του ότι έμαθε ή επειδή του πω ο έμαθε Ο πνευματικός πάλι δεν μου μεταδίδει γνώση Μου δίνει τις προϋποθέσεις ζωής Μου δίνει τι προϋποθέσεις αυτού του ίθους, αυτής της καταστάσεις που μπορώ να έχω ανοιχτή γραμμή με τον Θεό Δεν μπορεί να παρέμβει κανείς σε αυτή τη σχέση και δεν μπορεί να μου βοηθήσει κανείς αυτή τη σχέση αυτή την άμεση σχέση έτσι λοιπόν δεν ισχύει ότι μπορεί να ισχύσει σε μια διαδικασία μια ακαδημαϊκής διαλέξεως για να μάθουμε ποιος είναι ο Χριστός και τα περί Χριστού ούτε να μάθουμε το περιεχόμενο την ουσία της πνευματικής ζωής και πνευματικής γνώσεως όπως επίσης και σε αυτή την ίδια την πνευματική γνώσεως υπάρχουν πράγματα που φαίνουν αντιφατικά για έναν άνθρωπο που οποίος θέλει να φτάσει σε αυτή τη γνώση του Θεού μέσα από αυτή την οδόν, αυτή τη διαδικασία την διανοητική της μελέτης θεωρώντας και ταυτίζοντας τη μελέτη αυτή και τη διαδικασία του μυαλού του ή των δυνατοτήτων των το φυσικών που έχει Εφόσον, αν το ταυτίσει με τη γνώση, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να κατανοήσει τα παράδοξα του Θεού που μπορούν να συμβούν στην προσωπική του ζωή. Γιατί μάθαμε να τρεφόμαστε με αυτή τη συνήθεια, σύμφωνα με τους τύπους, τα σύμβολα, τις παραστάσεις που έχει το μυαλό μας και η καρδιά μας. Για αυτό τον λόγο, κάποια λόγια, όπως λέει ο όλος Παύλος, η δύναμη εμφανίζεται να είναι παράδοξο. Δεν, δεν αντέχει στη λογική Πρέπει να σου αποκαλυφθεί κάτι μέσα σου που να καταλάβεις ότι αυτό είναι γνώση, να είναι γεύση, αίσθηση του Θεού, και μετά το περισσότερο που μπορεί να κάνει είναι να περιγράψει αυτό που σου δοήθηκε. Δεν μπορεί όμω τον άλλο να του, του, του κάνει μετάληψη αυτή τη γνώσεω. Μπορεί να του δει παραδείγματα, μπορεί να του πει κάποια λόγια, να του περιγράψει για να τον ευαισθητοποιήσει. Και αυτός να μπει σε αυτήν την προσωπική διαδικασία. Αλλά να του δώσει τη γνώση, την χάρη που μπορεί να σου έχει δώσει ο αυτό είναι αδύνατο. Έτσι λοιπόν, παράδοξο είναι όταν λέει για να μην υπεραίρομαι ο Απόστολο Παύλος του έδωσε κάποιον σκόλπο ο Χριστό και λε. Ο Θεός της αγάπης, ο παντέλειος Θεός, που θέλει το καλό μας, που δίνει αποκαλύψει, μετά τι μας τα χαλάει και και να σκόλωμα και μας παιδεύει. Λέει για να μην υπερηφανεύομαι. Ε, γιατί δεν μου δίνει τη χαρή να μην την υπερηφανεύομαι και πρέπει να αυτή την οδύνη. Αυτά λέει μια επίπεδο λογική, η φυσική λογική. Η πνευματική λογική όμως έχει άλλε μέσα, άλλες, έχει άλλα μέτρα και άλλα κριτήρια που Αυτά για να τα κατανοήσει ο άνθρωπος, για να μπει σε αυτό το πνεύμα απαιτεί να σταυρώσει τον λογισμό του. Να σταυρώσει το θέλημά του. Να σταυρώσει το λογισμό του. Να σταυρώσει τη λογική του και να μπει σε μια άλλη πορεία. Αυτό το περισσότερο που μπορεί να κάνει ένας πατέρας μπορεί να κάνει η Εκκλησία να μας δώσει τον κανόνα ζωής αυτή την πρόταση ζωής αλλά το πως θα απορευτούμε είναι δική μας υπόθεση. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος αναλύοντας αυτό το, το, αυτό το, το χωρίο του Αποστόλου Παύλου λέει γιατί δίνει το σκόλο; γιατί δίνει τις θλίψεις διότι τότε καθαίρεται και ψυχή όταν θλίβεται δια των Θεών η λογική σήμερα, ο πολιτισμός μας σήμερα λέγει το αντίθετο. Γιατί να πέρασαι τη θλίψη να κατακτήσεις κάτι. Να κατακτήσεις κάτι χωρίς θλίψη. Και είναι σκάνδαλο να έχω θλίψη να κατακτήσω κάτι. Και μάλιστα όταν αυτό τη θλίψη μπορεί να την επιτρέψει ο Θεός. Αυτό λοιπόν, η, μια κοινή λογική δεν το αντέχει αυτό. Αν δεν ανανεωθεί, αν δεν ανακαινιστεί, αν δεν γεννηθεί άνοθε εν πνεύματι ο άνθρωπος. Χωρίς αυτή την εν πνεύματη αγίο αλλίωση του ανθρώπου είναι ακατανόητα και αντιφατικά αυτά τα οποία λέγονται. Τότε λαμβάνει, λέει, μεγαλύτερα βοήθεια επειδή έχει ανάγκη περισσότερα, περισσότερα συμμαχίας και είναι αξία περισσότερας χάρητος. Διότι και την υπερηφάνεια αναφερεί και την εραθιμία εξολοθρεύει τελείως εθλίψης και εγκαρδιώνει δια υπομονή ξεσκεπάζει την ευτέλεια των ανθρωπίνων πραγμάτων και εισάγει στην ψυχή πολύ γνώση και πέδευση ξεσκεπάζει τις ανθρώπινες δυνατότητε ευτέλεια, λέει αυτό είμαστε ε, όταν νομίζεις ότι κάτι είσαι φρεναπατάσαι λέει Αποστολός Παύλος και εκεί που νομίζεις πως κάποιο είσαι λέει κάπου αλλού ένα άλλο πατέρας για να βοηθήσουμε λέει πολλές φορές το ένα πάθος μπορεί να διώχνει το άλλο η καινοδοξία διώχνει την πορνεία, λέει. Όταν σε πολεμάει η καινοδοξία ότι τα κατάφερουσες σημαντικό, δεν έχεις πειρασμό. Και η πορνεία, λέει, διώχνει καινοδοξία, την καινοδοξία. Αυτή την αισθητικά κάποιοι είμαστε. Πολλές φορές το ένα πάθος διώχνει το άλλο. Έτσι λοιπόν, ε, οι, οι, οι θλίψεις ξεσκεπάζουν την ανθρώπινη ευτέλεια, τις ανθρώπινες δυνατότητες. Και εισάγει στην την ψυχήν πολύ γνώση και πέδευσην μέσα από, αυτ, από την οδύνη, από των πνευματικών πόνων, ε, καθαρίζει ο άνθρωπος. Τι σημαίνει καθαρίζει ο άνθρωπος. Ζωντανεύει ο εσωτερικός του κόσμος, η εσωτερική του αντίληψη, η γνωστική του ικανότητα. Με έναν πόνον όμως, που δεν είναι αυτός ο πόνος που έχουμε που δείχνει έναν τραυματισμένον εγωισμόν, αλλά ο πόνος που δείχνει την διάθεση και τον πόθο για τη ζωή. Υπάρχει ο ψυχικός πόνος, ο τραυματισμένος ο εγωισμός μας, η αίσθηση αποτυχίας, η μειονεξία, συμπλέγματα κατωτερότητος, καταπιεσμένες καταστάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις. Αυτό δεν είναι πόνος πνευματικός. Είναι ψυχικός πόνος. Αυτός ο ψυχικός πόνος δεν οδηγεί στη γνώση. Δεν οδηγεί στην πέδευση του ανθρώπου. Αλλά όσο ο άνθρωπος θρέφει καλλιεργεί αυτό τον πόνων τον ψυχικό πόνων τόσο περισσότερο αποκλείεται από την ικανότητα της πνευματικής πέδευσης και γνώσεως. Ο πνευματικός πόνος είναι αυτή η διαδικασία του ανθρώπου ο πόθος του για την αλήθεια, ο πόθος του για τη ζωή ο πόθο του για την αγάπη του Θεού. Αυτό όμως διαφέρει τελείω. Αυτός ο πόθος λοιπόν για να στον άνθρωπο αυτήν την ικανότητα της πνευματικής γνώση. Λέει, διότι στην θλίψη υποχωρούν όλα τα πάθη, Φθόνο, ζήλος, επιθυμία κυριαρχία, αίρος χρημάτων και σωμάτων, αλλά ζωνία υπερηφάνεια, θυμός, όλο το υπόλοιπο πλήθος αυτών των νοσημάτων. Και λέει η Αποστολός Παύλος ο Άγιος Χριστός τομος πολύ περισσότερο όταν η κοινωνία παίρνει σε μία χαλαρότητα, σε μία διαφορία, σε μία μαλαθακότητα, όπου η άνεση σωματική νεκρώνη, το πνεύμα και την πνευματική όρεξη και διάθεση του ανθρώπου, τότε περισσότερο υπάρχει ανάγκη της θλίψης, που αυτός ο εσωτερικός πόνος μπορεί να δικήσει τον άνθρωπο σε αυτή την πέδευση. Όπως δηλαδή κάποιος διαβάζει και δίνει εξετάσεις και περνάει, και μορφώνεται, η πνευματική μόρφωση περνάει μέσα από τον πόνο. Αυτής της προσδοκίας του Θεού, του πόνου για την αλήθεια, του πόνου ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός των αποκαλύψεων του Θεού. Ε, επειδή αναφέραμε τον ψυχικόν πόνο και τον πνευματικόν, ε, πολλοί άνθρωποι μέσα μας τώρα, πολλά πρόσωπα εδώ, θα, μέσα του έχω μια σύγκρουση. Τι έχω πνευματικό ψυχικό νομοί που είμαστε σε αυτή την παγίδα. Για ποιον λόγο, Γιατί και ο ψυχικό πόνο μπορεί να καταστεί πνευματικό πόνο ανάλογα πώ θα σταθούμε, πώ θα τα αποθετηθούμε. Πώ, Όταν αποδεχθούμε την κατάστασή μα, αποδεχθούμε την αποτυχία μα, αποδεχθούμε τα λάθη μα και πουμε στον εαυτό μα. Αυτή είμαστε. Με γορισμού, με ζήλει, με νομιξίε, με μπερμένα πράγματα, αλλά. Αυτή είναι η πτώση μας, εγώ θέλω τη ζωή και αυτή ως ο ψυχικός πόνος γίνει μετάνοια και δεν γίνει προσπάθεια δικαιωσή του ενδύοντας την παθογένεια μας με ευαισθησίες, συναισθηματισμού πολλές φορές δίνοντας και μια ε, άποψη θρησκευτική χριστιανική. Όταν θέλουμε να δικαιώσουμε τον ψυχικό μας πόνον, απορρίπτοντας τη μετάνοια, μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα. Αν όμως τον ψυχικό μου πόνο τον αποδεχθώ χωρίς να απελπίζομαι και το κάνω μετάνοια και θέλω να τον δικαιώσω μέσα στην αγάπη του Θεού και στη συγγνώμη και στέλες του Θεού, τότε γίνεται αυτός ο ψυχικός πόνος, μεταβάλλεται σε πνευματικός πόνος και άρα δυνατότητα γνώσιος. Και καταλήγει ο Απόστολος Παύλος και λέγει «Διότι και τους Αγίους όλους, δέστε, ο Θεός έτσι τους οδήγησε διαθλίψεως και στενοχωρία, Για ποιον λόγο. «Συγχρόνως και εκείνους μεν να τους ταπεινώσει με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να δεχθούν τα δώρα να μην πάθουν ζημία να έχουν ωφέλεια, αλλά και τους άλλους διαφυλάτων, ώστε να μην έχουν μεγαλύτερη εκτίμηση την αξίαν των» ούτως ώστε και οι άλλοι οι άνθρωποι τι κάνει ο Θεός ε, όταν θέλει να δώσει την χάρη του σε κάποιους ανθρώπους και σε όλους τους ανθρώπους παράλληλα με το δώρο υπάρχει και θλίψη αφενός με αυτό που δέχεται το δώρο να μην πάθει ζημία πνευματική με τον εγωισμό και την ίση αφετέρου οι άλλοι που τον βλέπουν να μην τον περάσουν κάτι σημαντικότερο από αυτό που είναι και εκτροχιαστούν και αυτοί από τον Χριστό και μείνουν στον άνθρωπο και μείνουν στην προσωπολατρία, αλλά να καταφύγουν στον Χριστό. Έτσι διαφυλάσσεται η αλήθεια του Θεού. Αλλά μια κοσμική λογική όμως αυτό δεν το αντέχει Σου λέει για μενάγιος είναι ο τέλειος. Και εφόσον είναι του Θεού οφείλεις να είσαι τέλειος. Ε, δεν είναι έτσι. Άλλα μέτρα λειτουργούν. Πάντοτε και στον πιο χαριτωμένον άνθρωπον χαριτωμένων από την χάρη του Θεού θα δούμε ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες και αυτός να ωφελείται και να ταπεινώνεται κάποιες θλίψεις δεν εννοούμε αδυναμίες πάθη εννοούμε θλίψεις και ο ίδιος να ταπεινώνεται αλλά και γύρω του μην τον θεοποιήσουν μην τον απολωτοποιήσουν και γίνει μια παραχάραξη της προσωπικής της πνευματικής ανάπτυξη. αυτά λοιπόν αυτός το έχουμε υπόψη ο άνθρωπος ο θέλει να μπει στη διαδικασία της ζωή. Να γνωρίζει ότι η πνευματική ζωή δεν είναι μια διαδικασία κανόνων συμπεριφοράς ή δυνατότητα γνώσεως εγκεφαλικής ή υπερβολικής ευαισθησίας της καρδιάς. Αλλά είναι κάτι άλλο. Σε αυτό το κάτι άλλο λοιπόν ο Θεός μας δίνει το εφόδιο και το εφόδιο είναι ο σκόλωπας. Η θλίψη. Πάντοτε σε όλη τη ζωή των Αγίων μα στην εμπειρία τη εκκλησία, παράλληλα με το δώρο υπάρχει και θλίψη και παράλληλα με τη θλίψη υπάρχει και δωρεά. Και μάλιστα, ο Θεός πολλές φορές δίνει την δωρεάν, δίνει τέτοιου είδου δωρεάν στον άνθρωπο, αυτού, αυτό που ήταν το αδύνατό του σημείου. Αυτό που είναι το φυσικό αδύνατο σημείο. Για να είμαστε σίγουροι ότι αυτά είναι δωρά του Θεού. Για να... Και γιατί να είμαστε σίγουροι ότι είναι δωρά του Θεού για να είμαστε σίγουροι ότι ασχολείται και ο Θεός μαζί μας για να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός μας αγαπά για να μπορέσουμε και εμείς να Τον αγαπήσουμε αυτό είναι μεγαλύτερο δώρο από το να τα καταφέρναμε όλα και να ήμασταν τέλη η πνευματική λοιπόν πορεία έχει δύο εκφράσεις το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος τώρα θα μπούμε στην ουσία του θέματό μα. αυτό ήταν η εισαγωγή Λοιπόν, έχουμε τον, την, το πρακτικό μέρος και το θεωρητικό. Θα δούμε ο Αβάς Ισακ εδώ μιλεί και αναφέρεται, γράφει μια επιστολή μεγάλη σε κάποιον άλλον ε, Αβά και το αναφέρει, του θέτει ένα ερώτημα ο Αβάς και του λέει «Γιατί ο Κύριος μας όρισε ως καθήκον την ελεημοσύνην κατά την αλογή ενεκίνησης μεγαλοψυχίας του ουρανίου πατρός οι μοναχοί όμως προτιμούν αντί αυτή στην ησυχία και κάνει τι είναι προτιμότερο η ελεημοσύνη ή η η ο ουσυχαστικός τρόπος ζωής και αναφέρει μετά ο Αβάσισσάκ ξεκινάει από το πρακτική άσκηση από την πράξη και καταλήγει στην θεωρία όταν λέμε πράξη πρακτική πρα, πρακτικός, ποιος είναι ο, ο, ο Χριστιανός αυτός ο οποίο αγωνίζεται και πράττει τις εντολές του Θεού την ελεημοσύνη, την προσφοράν, την λατρεία, την λειτουργία, την νηστεία, όλη αυτή την άσκηση. αυτό είναι το πρακτικό. Όταν λέμε θεωρία, δεν είναι ότι διαβάζω θεωρητικά να βλέπω και το μαθαίνω, θεωρώ σημαίνει βλέπω. Θεωρία του νου είναι η ελάμψης της Θείας Χάριτος που φωτίζουν το νου του ανθρώπου. Επομένως θα λέμε θεωρητικό μέρος. Μη φανταστεί κανεί τον λόγο του αγώνα μου ποιος είναι για να αγωνιστώ. Αυτό είναι το πρακτικό. Πράξη είναι η καθημερινή, είναι η προσωπική άσκηση στην πορεία αυτής της ζωής. Και θεωρητικό μέρος είναι ο φωτισμός του Θεού, είναι η γνώση του νου της καρδιάς. Πώς αποκατακτάται αυτή η γνώση. Πώς έρχεται. αναφέρεται σε αυτά τα δύο σημεία ο Αββάς Ισάκος Να τα δούμε λοιπόν. Ο κύριο λέει, όρισε την ελεημοσύνη ω αρετήν κατά αναλογία του ουρανίου πατρό, διότι προσεγγίζοντα, προσεγγίζει σε αυτόν εκείνου που την εκπληρώνουν. του είναι αληθέ. Δηλαδή είναι κοντά ο Θεό σε αυτού που εκπληρώνουν την ελεημοσύνη, η ύψιστη αρετή. Άλλωστε, ούτε εμεί οι μοναχοί δεν προτιμούμε την ησυχία χωρί ελεημοσύνη. Δέστε, μην τα παρεξηγούμε. Η ησυχία χωρί ελεημοσύνη δεν ισχύει ούτε για τον ασκητή, τον αναχωρητή. Προηγείται η λοιμοσύνη και μαζί με την ηλοιμοσύνη που είναι μια ευρία έννοια καθαγιάζεται και ο συχαστικός τρόπος ζωής και η ησυχία. Αλλά απλώς πέβδομαι, επειδή ομιλούμε για μοναχούς, μην θεωρήσει κανείς ότι δεν ισχύει εμάς, να, το απα, να το φέρουμε κατά αναλογία στην προσωπική μας ζωή αυτό. Να πάρουμε τα μηνύματα. Αλλά απλώ να απέχομαι όσο είναι δυνατό από τις φροντίδες και τους θορύβους. Ας αναγκάζομαι λοιπόν τον εαυτό μας συνεχώς για να γίνομαι σε κάθε περίσταση εσωτερικά ελεήμονες προς όλον το γένος των λογικών όντων. Ε, αυτό είναι σημαντικό διότι έτσι μας επιτάσσει η δασκαλία του Κυρίου. Κανείς εξαντλεί την ελεημοσύνη μόνο σε εξωτερικών πλαίσιων κοινωνικής προσφοράς ή ηλικής βοήθειας σε κάποιους. Αλλά αυτό που είναι η βάση και αυτού είναι πρώτα αυτή η εσωτερική λοιμωσύνη να αποκτήσει ο άνθρωπος καρδία ελεήμωνα. Να κάνει τα πάντα, να βρει τον τρόπο. Ένας τρόπος είναι η προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με όταν πεις αυτή τη δεκασία που και τα κύτταρά σου ζητούν αυτόν τον λόγο ελέησε με Θεέ μου θα γίνεις άνθρωπος του ελεημοσύνης εκ των πραγμάτων. Θα σε πλάσει αυτή η ευχή και θα σου δώσει το ίσως ελεημοσύνης όταν διαρκώ η ελεημοσύνη δεν μπορεί να είναι αλλιώτικη η καρδιά σου να είναι σκληρή να είναι άσπλαχνη οπότε το πρώτο στοιχείο που γεννά την ελεημοσύνη στην καρδιά μας είναι η ίδια ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν όταν μάλιστα συντοποιούμε το μέτρο της προσωπικής μας αμαρτολότητος και αναπηρία. αυτή λοιπόν η ευχή όταν γίνει ένα με την αναπνοή μας σιγά σιγά μας δημιουργεί μια επιοίκεια, βαθύτερη, που ξεπερνά τον χαρακτήρα μας, της, την ίδιο μα, μας, αλλά μας αναπτύσσει, μας παιδαγωγεί σε, αυτό, σε αυτή την πορεία της επιοίκειας και της ελλημοσύνης. Όταν μάλιστα γνωρίζομαι, επαναλαμβάνομαι, το μέτρο της δικής μας πτώσεως, της δικής μας αδυναμίας και την ανάγκη της συγνώμης του Θεού τότε και όταν μάλιστα δεν είναι σε ένα ηθικό πλαίσιο, νιώθω ενοχές και ζωθώ να με να αποκαταστήσω μέσα μου τη συνείδηση αυτό δεν είναι, αυτό είναι, είναι ψυχική μετάνια μετάνοια, η πνευματική μετάνοια ποια είναι αυτή η αίσθηση ότι είμαι μετέωρος ότι έχασα τον Θεό. Ή δεν έχω τον Θεό. Ή δεν βλέπω πλέον τον Θεό. Όπω τον βλέπει, όπω μπορεί να το δει ο κάθε άνθρωπο. Αυτή η αίσθηση λοιπόν του χωρισμού, ότι είμαι και χωρισμένο. Είμαι μακριά από την χάρη. Και είμαι μόνο, απομονωμένο και ελπί. Ακέραιο δεν είναι ο άνθρωπο ο οποίο έχει φτιάξει μια συγκροτημένη σκέψη και έχει τακτοποιήσει τα συναισθήματά του. Ακέραιο είναι ο άνθρωπο που νιώθει ενωμένο μόλι την κτήση και όλου του ανθρώπου. Ό,τι είναι το προσώπο του, υπάρχει η περίληψη όλου του κόσμου. Υπάρχει η η συμπερίληψη όλου του κόσμου στην καρδιά του. Η αμαρτία μας με την αμαρτία χάνει ο άνθρωπος αυτή την ενότητα. Κομματιάζεται, λειτουργεί σχιζοειδώς. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε, κάνουμε αυτή τη δουλειά, κάνουμε την άλλη θέμα, τούτω τούτω το άλλο Αυτό είναι καρπός αυτής της σχιζοφρένειας της πνευματικής που δεν βρίσκει άνθρωπο. Λοιπόν, ακεραιότητα, ενότητα εσωτερική, είναι αυτή η κατάσταση μετανοίας. Αυτή η πτώση μας μας δείχνει, για να αυτό το πω, ότι νιώθω ανασφαλή σαν, σαν ύπαρξη μέσα στο γεγονός της ζωής, στο πλαίσιο της ζωής το οποίο υπάρχω. Κυρίως δεν μπροστά στο γεγονός του θανάτου. Και αυτός είναι ο καρπός της αμαρτίας. Ε, αυτό το πράγμα, όταν το ζήσεις, ταπεινώνες τόσο πολύ... Και είσαι τέτοια νοδύνη μέσα σου που δεν έχει το κουράγιο να κραβάξει, να κραβάσεις αρνητικά έναντι του άλλου ή να τον επιτιμήσεις ή να τον κατακρίνεις. Η κατάκριση γεννάται γιατί φεύγει μέσα μας αυτή η εσωτερική αίσθηση αυτού του πόνου ή ζούμε μόνο το ψυχικό πλαίσιο μετανοίας. Αμάρτησα, νιώθω ενοχές, τα λέω τώρα είμαι καλά, αχ τι ωραία είμαι καλή, τώρα μπορώ άλλα τον κρίνω. Αυτό είναι ηθική, είναι ηθικισμός, είναι ψυχικό γεγονός, δεν είναι πνευματικό γεγονός. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ζει σε αυτήν την την πνευματική, ότι λείπει ο Θεός από την καρδιά του, ότι δεν βλέπει τον Θεό, διότι την πτώση του δηλαδή, αυτό του γεννά την εσωτερική ελεημοσύνη. Δηλαδή πάντας ανθρώπους θέλω σωθήνε, αυτό είναι, είναι, το θέλει ο κύριο, το θέλει και η καρδιά του ανθρώπου που ζητεί τον Κύριον. Οπότε, α αναγκάσουμε τον, λοιπόν τον εαυτό μα, και εκ του, αποτελέ, εκ του καρπού φαίνεται και η πνευματική υγεία μα, η υγεία τη ψυχή μα ή όχι. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο, θα φανεί αν έχει εσωτερική ελεημοσύνη. Που σημαίνει τι εσωτερική ελεημοσύνη, Θέλω όλοι να σωθούν. Θέλω όλοι να σωθούν και αυτοί που με αδίκησαν. Δεν με διαφέρει να τους χαρακτηρίσω. Δεν με διαφέρει να τους διδάξω. Δεν με διαφέρει να τους συμβουλέψω. Θέλω να σωθούν. Θέλω να βρουν την υγεία τους. Και το βάζω αυτό πάνω από το γεγονός της αδικίας που μου έχει συμβεί. Ελλημοσύνη αυτό, αυτό σήμαινε ελλημοσύνη. Αν κάποιος με αδίκησε και το κρατάω μέσα μου και μη και το βάζω πάνω από την επιθυμία μου ο άνθρωπος να βρει την ία του, τότε δεν έχω ελαίει καρδία. Όταν πάλι το παίζω θεραπευτής του άλλου και λέω αν το κάνω αυτό θα κάνει λάθος, αν το κάνω αυτό θα κάνω σωστό. Αυτό ξέρετε είναι μια κατάκριση συνδεδημένη με, με ιδιαίτερη διαφέρει για τον άλλον άνθρωπο. Γιατί, για δύο λόγους. Πρώτος θα του καταλάβουμε ότι δεν, έχει, δεν καρποφορεί προς προσευχή μα και χάνουμε την ειρήνη. Και παράλληλα, δε, ο άνθρωπο που δέχεται αυτή τη στάση μα δεν αναπαύεται, δεν ελευθερώνεται, δεν ειρηνεύει. Εμεί μπορεί να ειρηνεύουμε, καμιά φορά, και απατώμεθα. Ο άλλος ειρηνεύει. Αυτό θα φανεί αν η στάση μα, η συμβουλή μα στά... ήταν θεραπευτική για τον άλλον άνθρωπο. Και δεύτερον, καμιά συμβουλή δεν σώζει τον άλλον. Μόνο ο είδος άνθρωπο να θέλει και χάρη στο να επέμβει. Χιλιάδε συμβουλέ να δίνουμε. Δεν μπορούμε εμεί να κάνουμε τίποτε για να αλλάξει ο άλλο. Ο Θεό πρέπει να ενεργήσει και ο άνθρωπο να θελήσει. Οι συμβουλέ μα πολλέ φορέ κάνουν τον άνθρωπο πιο σκληρό, πιο ανασφαλή, δεν τον ελευθερώνουν και αντί να ανοίγεται σε αυτή τη διαδικασία κλείνει και ακόμη περισσότερο. Γιατί οι συμβουλέ μα ήταν μια δικασία υπεροχή μα συναντή του άλλου. Εμεί για να το καλύψουμε το ονομάσαμε φροντίδα, το ονομάσαμε ενδιαφέρον, το ονομάσαμε αγάπη. Αν έχει ενδιαφέρον και αγάπη, στον τον άνθρωπο στην ησυχία του. Θα τα βρει με το Θεό. Έτσι κάνουμε την προσευχή σου. Είναι μεγάλη απάτη. Και ποιο και έφτασε σε αυτό το μέτρο τη πνευματική υγεία για να μπορεί να βλέπει τον άλλον άνθρωπο. Έχουμε δει τον Θεό. Έχουμε φωτιστεί. Τότε τι είναι. Είναι ψυχολογικά προβλήματα αυτά. Ψυχολογικέ ανάγκε. Θα το παίζουμε έτσι, να το παίζουμε αλλιώ και να αναπαύουμε τον εαυτό μα. Αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με την πνευματική ζωή. Όπω λένε οι πατέρες μα. Γι' αυτό ξέρετε, τι δείχνει όλο αυτό. Η πνευματική ζωή και ο άνθρωπο έχει τρομερή ελευθερία. Έχει τρομερή άνεση Αν δεν νιώθεις άνεση Και αν δεν νιώθεις εσωτερική ελευθερία Έχει κάτι πιο πρόβλημα έχεις δεν είσαι Έχει την άνεση ότι είναι χαμένος Και έχει την ελευθερία ότι την πιστεύει την αγάπη του Θεού Διότι έτσι μας επιτάσσει Λίγα διδασκαλί του Κυρίου Αυτή είναι η ωφέλη από την ησυχία μας Η οποία δεν γίνεται ματέως Και είναι χρέο του καθενό μα, Όχι μόνο να φυλάται αυτή την εσωτερική μας ελλημοσύνη αλλά όταν τον καλεί ο καιρός των έργων και η ανάγκη των πραγμάτων, να μην αμέλει να δείχνει την αγάπη του φανερά. Έχει αυτή η ιστορική λοιμωσία. Δεν φτάνει αυτό. Όταν δοθεί η ευκαιρία πρέπει αυτό να εκδηλωθεί. Πρακτικά. Γνωρίζουμε πάντως ότι χωρί την αγάπη του πλησίου, δέστε τι λέει εδώ. Γνωρίζουμε πάντως ότι χωρί την αγάπη του πλησίου δεν μπορεί ο νους να φωτιστεί από την θεία συνομιλία... Και αγάπη πράγματι ποιος από τους συνετούς μοναχούς της εποχής μας που έχει τροφές και ενδύματα και βλέπει τον πλησίον του να πεινά και να είναι γυμνός δεν μεταδίδει πως έχει αλλά αφιδολεύεται και κάτι από αυτά Επίση, ποιο μοναχό βλέποντα κάποιον συνάνθρωπον του που κατατρίχεται από νόσο ή ταλαιπωρείται από μόχθο να έχει ανάγκη επισκέψεω, προτιμά αυτό εξαιτία του πόθου τη ησυχία τον κανόνα του εγκλισμού από την αγάπη του πλησίον. Αφήνω τον κανόνα του εγκλισμού και οδηγούμε στην φιλανθρωπική τη προσφορά. Όταν βέβαια δεν υπάρχουν αυτέ οι αιτίε, α φυλάξουμε στο νου την αγάπη και την ελεημοσύνη κλπ. Εγώ πάντω δεν θα μελήσω να μνημονεύσω. Την πράξη του Αγίου Μακαρίου του Μεγάλου Τι είχαν τον Αγίος ακούστε Που εσυμειώθηκε για τον έλεγχο εκείνων που καταφρονούν τους αδελφού των Κάποτε επήγε να επισκεφτεί έναν αδελφόν ασθενή Η πνευματική ζωή δεν κρίνεται από υψηλά πράγματα Από απλά πράγματα κρίνεται Η καρδιά μας από αυτά τα μικρά πράγματα κρίνεται Κάποτε πήγε να επισκεφτεί έναν αδελφόν ασθενή Ο, ο αυτό ερώτησε. Αν επιθυμεί κάτι ο άρρωστο και αυτό αποκρίθηκε ότι επιθυμεί ο λίγων τρυφερών άρτων, επειδή τότε όλοι οι μοναχοί παρασκεύαζαν συνήθω τον άρτο όλη τη χρονιά εφάπαξ, ο ο εκείνο άνθρωπο, αν και ήταν 90 ετών, εσηκώθηκε αμέσω. Πήγε από τη σκη στην Αλεξάνδρεια, πήγε στην πόλη. Άλλαξε τα παξιμάδια που είχε πάρει μαζί του σακούλι με μαλακά μια και τάφρε των αδελφών. Άφησε την ασκήσή του, την προσευχή του, τον εγκλισμό του. 90 χρονών κατέβηκε στην πόλη, μπορούσε να μαρτύσει με το βλέμμα και όλα αυτά, και έκανε αυτή την αγάπη. Εδώ θυμίζει και αυτό του Αγίου Σιλουανού που κάποτε ήταν ένα παιδάκι γιο κάποιο εργάτη στο μοναστήρι που ήταν. Και το Πάσχα ζήτησε αυγό και του σε δύο αυγά, και άρχισε μετά να κλαίει ο γέροντα για το πόσο μέσα από αυτό, πόσο, πόσο φτωχό είναι ο κόσμο, πόσο πονάει ο κόσμο, πάσχει ο κόσμο. Και αυτό τον έφερε σε κατάνοιξη, τον πάλι. Στην προσευχή και αυτό του έδωσε την χάρη. Και έλεγε ο Άγιο Συλλογνό ότι ο ανθρώπινη αγάπη γεννά την προσευχή και σε οδηγεί στον Θεό και μετά αυτό πάλι σε οδηγεί πάλι στον άνθρωπο. Ένα παιχνίδι είναι αυτό. Αλλά και ο όμοιο με τον μεγάλο τέτοιο ασκητή, ο αβά αγάθων, ο πιο εμπειρότερο άνδρα από όλου του μοναχού τη εποχή του, που ετοιμούσε περισσότερο από όλου την σιωπή και την ησυχία, έπραξε κάτι ανώτερο από αυτό. Ο θαυμάσιο λοιπόν αυτό ασκητή. Πήγε σε εποχή πανηγύριο να πωλήσει το εργό χειρόν του και βρήκε στην αγορά ένα ξένο ξαπλωμένο άρρωστο. Τι έκανε. Ενικίασε τότε ένα σπίτι και έμεινε κοντά του, εργαζόμενο με τα χέρια του και εξοδεύοντας την ίσπραξη για χάρη αυτού και τον εξυπηρέτησε επί έξι μήνε. Μέχρι που ο ασθενής αυτό θεραπεύθηκε. Ο Αγάθων όπω διηγούνται τα αποφθέγματα, έλεγε: Ήθελα να έβωρο ένα λεπρό, να του δώσω το σώμα μου και να πάρω το δικό του. Αυτή είναι η τελή αγάπη. Αυτή λοιπόν, αυτό, αν θέλετε, είναι το πρακτικό μέρος. Και συνεχίζει ο, ο Βας Ισακ και λέει και κάτι άλλο. Όπως ο άνθρωπος αποτελείται από δύο μέρη, δηλαδή από τη ψυχή και το σώμα. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Και να δούμε το θεωρητικό μέρος. Και ε, όποιος, λέει, καταφρονεί τον ασθενή, δεν θα είδει φω. Είναι πνευματικών. Και όποιος αποστρέφεται το πρόσωπό του αποθλιμμένο θα έχει μέρα σκοτεινή. Όποιος καταφρονεί τη φωνή εκείνου που μοχθεί, τα παιδιά των οίκων του θα ψηλαφούν αώματα. Δηλαδή χάνει την πνευματική όραση ο άνθρωπο που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Στη συνέχεια λοιπόν στην ίδια ερώτηση που του έθεσε ο, ο μοναχός εδώ, ο Αβάσισάκ απευθύνεται στο θεωρητικό μέρος της πνευματικής ζωής. Πώς ο άνθρωπος λέει φτάνει στη γνώση την πνευματική, στη γνώση του Θεού. Οφείλουμε λοιπόν, λέει ο, ο, ο Αβάσισάκ, να περιμένουμε και να εμένουμε μυστικώς και με απλότητα στον εσωτερικό μας άνθρωπο, όπου δεν υπάρχουν εκτυπώματα των λογισμών ούτε θεία, το, ούτε θεία των σύνθετων πραγμάτων. Για να φτάσει λοιπόν ο άνθρωπος σε αυτή τη γνώση οφείλει να δουλεύει εσωτερικά με απλότητα τον εσωτερικό του κόσμο χωρίς να υπάρχουν τα εκτυπώματα του λογισμού, βγάζει όλους τους λογισμούς και ούτε την θέα των συθέτων πραγμάτων ούτε παραστάσεις, ούτε εικόνες, ούτε σκέψεις αφαιρεί ο άνθρωπος οτιδήποτε άλλο και με απλότητα του εσωτερικού του κόσμου χωρίς υψηλέ, θεωρητικές αναβάσεις διανοητικά πράγματα. Διανο... Με απλότητα καρδίας πλησιάζει τον Θεό. Όταν όμω ο νους κοιτάζει προ τον εσωτερικό άνθρωπο, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να ενεργηθεί κάτι για να αλλοιωθούν τα σχήματα, ούτε να διαρρεθούν τα στοιχεία των συθέτων πραγμάτων, για να λοιωθούν οι τύποι, αλλά το όλο είναι καθ' Χριστός Χριστό, εφόσον μέσα μα υπάρχει μόνο η μνήμη του Χριστού. Κανεί λογισμό που μα διασπά αυτή την εσωτερική απλή προσήλωσή μας στη μνήμη του ονόματος του Χριστού είναι φανερό ότι ο νους δέχεται την απλή θεωρία χωρίς την οποία τίποτα δεν ευωδιάζει τον φάρινκα τη ψυχής και ο οποίος την καθιστάει να αποκτήσει παρισί κατά την ώρα της προσευχής διότι αυτή είναι η τροφή της φύσεως της ψυχής και όταν ο νους σταθεί επάνω στον χώρο της τη αληθείας δεν έχει ανάγκη των ερωτήσεων η ερωτήσης τι είναι είναι, γιατί έχουμε ρωτήσεις Γιατί δεν, έχουμε, δεν είμαστε, είμαστε μακριά από την αλήθεια Πώς έρχεται ο φωτισμός Όταν ο άνθρωπος ξε, α, α, α, κάνει απέκτηση, Ξεντηθεί τον παλιό άνθρωπο Όταν ξεντηθεί ο άνθρωπος όλους τους λογισμούς του Όλα, Όλες τις φαντασιώσεις που έχει μέσα του Και με απλότητα εσωτερική Γιατί και ο Θεός απλός είναι Ζητεί το έλλειο του Χριστού και οι του είναι προσελόμενοι στο Χριστό Όπως δηλαδή λέει, ακούστε τι λέει, τι παράδειγμα Ο σωματικός οφθαλμός δεν κάνει πρώτα ερωτήσεις και έστρα βλέπει τον ήλιο Δηλαδή δεν μαθαίνουμε τον ήλιο, κάνουμε ερωτήσεις πώς είναι ο ήλιο δηλαδή, Για εξπές μου και τον βλέπεις με τις ερωτήσεις ε, Και ο φθαλμός της ψυχής δεν εξετάζει πρώτα και έστρα βλέπει τη γνώση του πνεύματος δεν εξετάζεις, διαβάζεις και τώρα κατανοείς τα πνευματικά Τι συμβαίνει Έτσι και η μυστική θεωρία που επιθυμείς Άγία αδελφέ Αποκαλύπτεται στο νου Μετά την υγεία της ψυχής Ποια είναι η υγεία της ψυχής Η άσκηση Αυτά που είπαμε η λοιμοσύνη Είναι μια μορφή ασκήσεως Είναι ο πυρήνας αν θέλετε Της πνευματικής ζωή και ασκήσεως Ποιο είναι ο φωτισμό Που προτείνει εκκλησία ο φωτισμός, η θεωρία του νου Είναι η αποκαλύψις της καρδιάς που έχει καθαριστεί Επομένως δεν μπορείς να γνωρίσεις τα πνευματικά Όταν η καρδιά σου έχει μολυσμούς Είσαι μέσα στα πάθη και προσπαθείς δια του νου Να ερμηνεύσεις τα θεία και να τα κατανοήσεις Τότε θα πέσει σε πλάνη Τότε αυτό που θα σου αποκαλύψει αυτό που θα γνωρίσει Θα είναι δημιούργημα του νου σου και της φαντασίας σου Άρα ποια είναι η γνώση πνευματική, ποιες είναι οι ικανότητε, ποια είναι τα όρια του νου. Ο γιατί, γιατί μας τον έδωσε ο Θεός. Μας τον έδωσε ένα φετερού για να μάθουμε τη διαδικασία, να μάθουμε τις προϋποθέσεις για να γίνουμε δεκτικοί των δωρεών του Θεού και να μάθουμε αυτό τον αγώνα του να καθαριστεί η καρδιά μας δεν το είπε τυχαίο κύριο μακάρι ή καθαρεί τη καρδία, μακάρι η καθαρή την καρδία ό,τι το Θεό νόψονται. αυτό αφού το είπε η αλήθεια, άρα μπορούμε να δούμε το Θεό ποιοι η καθαρή την καρδία ποιος είναι ο καθαρισμός της καρδίας, είναι η λιμοσυνη λοιπόν καθαρίζει, καθαρίζει ο άνθρωπος την καρδιά του για να μπορέσει να δει αυτά που του χαρίζει ο Θεός αυτά που του φανερώνει ο Θεός εάν η καρδιά μας δεν έχει καθαριστεί δεν μπορούμε να μιλούμε για πνευματικά και να νομίζουμε ότι έχουμε λάβει γνώση πνευματική και αυτό που έχουμε λάβει σαν γνώση είναι οι προϋποθέσεις για να μπούμε στη διαδικασία του αγώνα γνώση Θεού είναι γεύση δεν είναι μια αντίληψη δεν είναι μια κατανόηση απλά είναι κάτι πολύ περισσότερο είναι γεύση ένωση αυτή η κατάσταση της γνώσεως του Θεού ο νους τότε τι κάνει, ποιες είναι στο νου επίσης Ο νους γιατί φτιάχτηκε, για να γίνεται δεκτικός των αποκαλύψεων Για να απολαμβάνει τις αποκαλύψεις Όχι για να ανακαλύπτει Αυτός που δίνει τη γνώση είναι ο Θεός Αποκαλύπτει ότι ο Θεός δεν ανακαλύπτεται Ο νους εξασκεί τις δυνατότητες που έχει και τι προϋποθέσεις για να δώσει στον Θεόν την δυνατότητα να αποκαλυφθεί τον άνθρωπο και ποιε είναι οι διαδικασίε του νου είναι η άσκηση ενεργώ τον νου, ενεργώ την καρδία ενεργώ την ελευθερία μου όλων των άνθρωπων τον ενεργώ σε αυτή τη διαδικασία της ασκήσεως την προσευχή την νηστεία, την μετάνια, την αγάπη την φιλαδελφία την ελπίδα την λατρεία. όλα όλη αυτή είναι η προσωπική άσκηση για να καθαρίσουν τα πάθη μου αυτό το κάνει όλος ο άνθρωπος, το κάνει και ο νους. Είναι η προσπάθεια δηλαδή του ανθρώπου να καθαριστεί η καρδιά του. Και να καθαριστεί η καρδιά του όχι για να έχει καθαρήν καρδία. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Αυτό σημαίνει ηθικισμός. Ηθικισμός, αν θέλετε να σας περιγράψουμε τι είναι, αυτό σημαίνει. Να καθαρίσω την καρδιά μου είναι καθαρή. Όχι. Καθαρίζω την καρδιά μου για να βλέπω τον Θεό. Για να χαίρομαι την ζωή του Θεού και να και αυτή, αυτή η, η όραση αυτή η θεωρία του Θεού είναι η δυνατότητα πνευματικής γνώσεως από πρώτο χέρι και τι κάνει ο νους γεύεται, βλέπει ο νους αυτή τη γνώση δεν προσπάθησε να βρει την ανάλυση την προσ... να το φέρει από εδώ από, για να το καταλάβει και τώρα να το σπράξει. να έχει αυτόν τον διάλογο αυτή τη διαλεκτική με τον εαυτό του και άρα τώρα αυτό είναι και το συνέλαβε ο μου δεν είναι σύλληψη του νου η γνώση είναι εμπειρία ζωής η γνώση που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, ποιον άνθρωπο, τον και καθαρμένο άνθρωπο. Άρα ο νους, ο άνθρωπος κάνει αυτή την προσπάθεια της κάθαρσης και η θλίψη συντελεί, βοηθεί σε αυτή την κάθαρση του ανθρώπου. Και δέχεται τότε ο άνθρωπος απολαμβάνει αυτό που του δίδει ο Θεός και ο νους τότε χαίρεται βλέπει θεωρία, θεωρώ αυτό σημαίνει βλέπω, θεωρώ αυτή είναι η θεωρία η θεωρία τι σημαίνει είναι η περιγραφή, η περιγραφή αυτού που είδαμε και ζήσαμε που ψηλαφήσαμε, αυτού που ψηλαφήσαμε ο νους τότε ψηλαφεί την αλήθεια που αποκαλύπτεται εκείνη όμως η θεωρία δέστε τη λέει ο Αβάσισάκ Εκείνη όμω η θεωρία που θέλει να μάθει αυτού του είδους τα μυστήρια, τα πνευματικά, με εξέταση και ανάκριση, είναι αφροσύνη ψυχής. Είναι τελείως αφροσύνη να προσπαθεί να πεις τον άλλο ότι υπάρχει ο Θεός με μια διαλεκτική. είναι να τον για τις ενέργειες του Θεού, για τη στάση του Θεού με αυτόν τον τρόπο. Και τι θα γίνει ο Ιπάτερ, θα μείνει άπιστο, άστο να το τσακίσει απιστία μέχρι να αποφασίσει ο ίδιο να κάνει κάτι. Για να είναι αληθινό, αν τον προλάβει εσύ <coughs> να το, το φέρει από εδώ, το από εκεί, να κάνει διάφορα συστήματα, διάφορε πειματικέ μεθόδου, τότε ίσω όχι μόνο καλά μην το κάνει, αλλά και αυτή τη δικασία σύλληψη πνευματική και πνευματική γέρνα να του την ακυρώσει. Με δικέ σου χαζωμάρε. Με δικού ανόητου λογισμού. Με δικούς σου ανόητους ακροβατισμούς. Εκείνη λοιπόν η θεωρία που θέλει να μάθει αυτού του είδους τα μυστήρια με εξέταση και ανάκριση είναι αφροσύνη ψυχής. Διότι ο Μακάριος Παύλος δεν είπε ότι είδε και άκουσε μυστήρια και άρρη τα ρήματα που δεν είναι να εκφράσει άνθρωπος κατόπι μαθήσεως και με τρόπον υλικών. Αλλά βεβαίωσαν ότι αρπάχθηκε ξαφνικά στον πνευματικό τόπο και εκεί έλαβε την αποκάλυψη το μυστηρίο. Αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο σημείο της εκοσμήκευσης εκκλησίας που την γνώση, την πνευματική που είναι αποκάλυψη προσωπική του Θεού προς τον άνθρωπο την κάναμε κήρυγμα, την κάναμε διδασκαλία και θεωρούμε ότι όλη η διαδικασία Γνώσεις εκκλησία εξαντλείται σε μια διαδικασία αυτού του είδους, αυτή η χαζουμάρα που κάνουμε τώρα Δεν είναι κάτι τέτοιο η γνώση Είναι εμπειρία πνευματική και σε αυτή την εμπειρία είναι και κλειμένη, καλεσμένη όλοι Όχι ο παπάς που μπορεί να είναι από μικρός παπάς ή από, από, ο άλλος ο οποίος είναι από μικρός ακατηχητικά Αυτή ίσως είναι και οι πιο χαμένη. γιατί νομίζετε εξασφαλίζαν το Θεό αλλά το χάσανε γιατί δέχτηκαν ένα θεό του, του κατηχητικού, ένα θεόν των κηρυγμάτων, ένα θεόν του ηθικισμού του, έναν θεόν του καθοσπρεπισμού του, έναν θεό του εκκλησιαστικού συστήματο που δεν είχε καμιά σχέση με αυτόν τον πόνο προσωπική σχέση με τον Θεό. Και ο άλλο που είναι ρεμάλι ξαφνικά με στην απιστία του, με στην παραζάλλη του, με στην αποτυχία του, μπορεί να γίνει ένα κλικ μέσα του και να αντληθεί αυτή η προσωπική σχέση με τον Θεό. Και να σε πάρει χιλιόμετρα πίσω. Και εσύ να τον ψάχνει μετά. Επομένω. Είναι σημείο κοσμίκευσης αυτό το πράγμα, το να θέλουμε τη γνώση. Είναι μια διαδικασία, αν αναλύσουμε, να σκεφτούμε, να διαβάσουμε, να μας πούν. Αυτά είναι ερεθίσματα. Είναι απαραίτητα και χρήσιμα στοιχεία να ενεργοποιήσεις τις δυνατότητες του νου, που οι δυνατότητες του νου δικαιώνονται όταν σε μάθουν να οδηγήσεις στην πρακτική άσκηση. Όχι για να βρίσκει την γνώση, να σε αυτή την πρακτική άσκηση της κάθαρσης, και να σου αποκαλυφθεί ο Θεός, να σου δώσει τα θόρα του ο Θεός και δικαιώνεται το νους ότι δικαιώνεται η ύπαρξη του νου όλων των αισθητήριων μην επικεντρωθούμε στο νου και τις καρδιάς και των συναισθημάτων που απολαμβάνουν την θέα του προσώπου του Κυρίου μας Και εσύ λοιπόν Άγια αδελφοί, αν αγαπάς την καθαρότητα διάκοψε απ' όλα την αγάπη που διαχείται προς όλους ενώ την διάχυση, αυτή την εξωστρέφεια Είσαι στην άμπελον της καρδίας σου και εργά σου ξερίζωσε τα πάθη από την ψυχή σου αγωνίσου να μην γνωρίσεις κακή ανθρώπου να διώξεις την κακία δείστε τι λέει και αυτό επαναλαμβάνομαι δεν είναι ηθικό μέρος, δεν είναι μορφή καταπίσης να γίνω καλός για να, γίνω, για να είμαι καλός για να αισθάνομαι όμορφα με τον εαυτό μου αυτό είναι ψυχολογικό το πνευματικό είναι ποιο θέλω να καθαρίσει η καρδιά μου για να μην εμποδίζεται από την θέα του Χριστού. Η καθαρότης βλέπει τον Θεόν και δεν ανατέλλει και ανθίζει στην ψυχή από αναζήτηση. Δεν ανθίζει αναζητώ, αλλά από ποιον τρόπο, αλλά από το να μην γνωρίσει το κακό κανένα ανθρώπου. Πώς λοιπόν αποκαλύπτει το Θεός, όχι με την αναζήτηση όπως την κατανοούμε, α, εξετάζω, διαβάζω, μελετώ, αλλά πώς αποκαλύπτεται, όταν ο άνθρωπος από το να μην γνωρίζει το κακόν κανένας ανθρώπου το, το να μην θέλουμε το κακό κανένας ανθρώπου αυτήν την πνευματική καλοσύνη αν θέλεις να γίνει καρδιά σου τόπος των μυστηρίων του νέου κόσμου που αποκαλείται του πνευματικού πρώτα πλούτισε σε σωματικά έργα νηστεία, αγρυπνία, λειτουργία, άσκηση, υπομονή καθαίρεση των λογισμών και τα υπόλοιπα όλων των λογισμών προσήλωσε τον νου σου στην ανάγνωση των γραφών και στη μελέτην των, γράψε τις εντολές απέναντι στους οφθαλμούς σου. Απόδοσε το χρέος των παθών όταν ητάσε και όταν ηκάς, Συνήθισε το νου σου να μελετά πάντοτε τα μυστήρια της οικονομίας του σωτήρος Και άφησε τη συζήτηση της γνώσης και της θεωρίας που υπερβαίνουν την ικανότητα εκφράσεως με λόγια για τον τόπο και τον καιρό του Άστα! Στην την άσκηση, μην τα μιλήσετε σε αυτά και θα έρθει ο τόπο και ο χρόνο σου όταν ο κύριο θελήσει. Επιδίωξε την, εντο... την εκτέλεση των εντολών, χρήσιμο ο νους, και τα έργα υπέρ τη καθαρότητα, και ζήτησε για τον εαυτό σου από τον κύριο με την προσευχή. Λέει, τι λέει εδώ, δέστε. Ξαναδιαβάσουμε. Επιδίωξε την εκτέλεση των εντολών και τα έργα υπέρ τη καθαρότητα, για να καθαριστεί η καρδιά σου, και ζήτησε για τον εαυτό σου. Τι να ζητήσουν για τον εαυτό μας από τον Κύριο Τι θα ζητούσαμε Νύφη γαμπρό αυτοκίνητο σπίτι Τι πτυχία πλούτο τι; Αγνότητα παρθενία Τι ζήτησε για τον εαυτό σου Από τον Κύριο Με την προσευχή ζητάμε Λύπη πυρωμένη για όλα Λύπη πυρωμένη που είναι φωτιά δηλαδή Λύπη που φλέγει η καρδιά μας για όλα Αγάπη για όλα τα κτίσματα την οποία αυτό έθεσε μέσα στι καρδίες των Αποστόλων και των Μαρτύρων και των Πατέρων. Λείπειν πυρωμένοι για όλα. Λείπειν πυρωμένοι για όλα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εμεί, πού εμεί ξενέροι χριστιανοί, εμεί που στεκόμαστε σε κάτι χαζά πράγματα και νομίζουμε πω κάποιοι είμαστε, και νομίζουμε πω έχουμε και αγάπη, και νομίζουμε πω κάνουμε και έργα, επειδή κάναμε δύο-τρία λάδοτα, και επειδή δεν έχει καιρό να μαρτύσουμε με γυναίκε ή άνδρε με γυναίκε γυναίκε με άνδρε. Λοιπόν, και νομίζουμε πως κάποιοι γίναμε τώρα και έχουμε καθαρότητα και αγνία και αγνότητα καρδιάς Παραμύθια. Αυτά, αυτά είναι πνευματικά πράγματα. Αυτή είναι η πνευματική καθαρότητα. αυτή είναι η πνευματική καθαρότητα. Να έχουμε λύπη πυρωμένη για όλα. Αυτό είναι ζωή για την καρδιά μας Αυτό είναι πηγή ζωή για την καρδιά του άνθρωπου που το έχει. Εμεί καθόμαστε. Αλλιγήθηκαμε σε κάτι και τρογόμαστε με τα ρούχα μα μα Μας αδίκησε ο άνθρωπος, ο άνθρωπος μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, έχουμε μέσα συγκρούσεις, δεν μου έδειξε το ενδιαφέρον που ήθελα, μου μουρισε παραπάνω από ότι άντεχα και τρογόμαστε. Γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι θα πει κάποιο. Μα για αυτόν τον λόγο. Έχεις τον σύντροφό σου που θα σε παιδαγωγεί σε αυτό το ήθος δεν θα τον αντέχει. Θα τρώγεσαι. Θα μπει στην έννοια τη δικαιοσύνη. Θα μπει στην λογική τη ηθική. Θα μπει στην λογική τη χριστιανική. Δεν θα βρει ανάπαυση. Θα βρει ανάπαυση μόνο όταν για τον άνθρωπό σου ζητήσει από τον Χριστό αυτή την καρδιά να έχει. Λείπειν πυρωμένη για τον σύντροφό σου. Για τα καλά του. Για τα άσχημά του. Ε, αυτό θα σε κάνει μετά προ όλου του ανθρώπου. Αν αποκτήσει τέτοιο είδο για τον σύντροφό σου, είναι πιο εύκολο για να αποκτήσει για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό παντρεύεται ο κόσμο. Για να παιδαγωγηθεί μέσα στη σχέση, να αποκτήσει αυτήν την καρδιά. Για να στάξει, λέει, τι λέει παρακάτω. <coughs> και ζήτησε για τον εαυτό σου από τον κύριο με την προσευχή, λύπη, πυρωμένη για όλα, για να στάξει στην καρδιά σου και να αξιωθεί τη πνευματική ζωή. Έτσι αξιώνεσαι τη πνευματική ζωή. Η αρχή και το μέσο και το τέλο τη ζωή είναι τα ίδια. Μην πει κάποιος για τους προχωρημένους η αρχή, το μέσο και το τέλος αυτό είναι. Αν επιθυμείς την θεωρία των μυστηρίων, δηλαδή να σου αποκαλυφθούν τα μυστήρια, εκτέλεσαι πράκτος τις εντολές μέσα σου. Και όχι με την επιδίωξη της γνώσεώς των. Όχι με τη γνώση των πραγμάτων, με τη γνώση των μυστηρίων σου αποκαλύπτονται τα μυστήρια. Δεν σου αποκαλύπτονται τα μυστήρια με τον αναλύσεις το μυστήριο. Αλλά με την τήρηση εμπράκτος των εντολών του τότε σου αποκαλύπτονται η πνευματική θεωρία ενεργεί μέσα μας στον χώρο της καθαρότητος και συζήτησε πρώτα να μάθεις πως μπορείς να εισέλθεις σε αυτή την καθαρότητα αν λέγει. και ένα τελευταίο γιατί πέρασε ο χρόνος η ερωτή επόμενη τρίτη πρώτο από τα μυστήρια είναι η καθαρότηση που γεννάται από την εκτέλεση των εντολών θεωρία είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως η πνευματική θέα του νου που εκπλήσεται και κατανοεί όλα όσα έγιναν και θα γίνουν. Και αυτό είναι καρπό τη καθαρότητα και τη στήριξη των εντολών και τη ασκήσεως ιδιαίτερα δε τη ελληνική. Δεν είναι, είναι καρπό αναλυτικότητα και ικανότητα του νου μα. Θεωρία είναι η όραση του νου που εκπλήσεται για την πρόνοια του Θεού προς όλες τις ανθρώπινες γενναίες και κατανοεί τη δόξα του και τις δυσχέρειες του νέου κόσμου με τις οποίες συντρίβεται η καρδιά και ανακαινίζεται ανατρέφεται με το γάλα των εντολών κατά το παράδειγμα των ενχριστών υπείων κλπ. Κλ. Εξάλλου ένα τελευταίο ο νους έχει την ικανότητα να θεωρεί τον εαυτό του τι να, να διακρίνουμε τι κάνει η ψυχανάλυση είναι ευκαιρία τώρα και τι κάνει η πνευματική ζωή και είναι η διά, φο, διάκριση του ψυχολογικού και πνευματικού γεγονότος. Η ψυχανάλυση, η ψυχολογία βοηθεί τον άνθρωπο να ακούσει την φωνή του. Να γνωρίσει τον εαυτόν το άνθρωπος. Αλλά δεν τον οδηγεί στην φωνή του Θεού. Η πνευματική ζωή είναι βοηθά τον άνθρωπο να ακούσει την φωνή του Θεού. Εξάλλου ο έχει την ικανότητα να θεωρεί τον εαυτό του. Να γνωρίζει τον εαυτό του άνθρωπο, να, να, να αναλύει τα δικά του. Και σε αυτή τη θεωρία αν λέγει, μετεώρισαν τη διάνεια του, οι έξω φιλόσοφοι με τη φαντασία των κτισμάτων. Αυτή είναι η φιλοσοφία του κόσμου. Με ορισμό της διάνοεια λέγεται, με τη φαντασία των κτισμάτων, τη κτήσεω, για να έχει την ικανότητα ο άνθρωπο να θεωρεί τον εαυτό του και τα του αυτού του. Αλλά η θεωρία του Θεού, η θεωρία τη πνευματική ζωή που καταβγάζει το νου, που αποκαλύπτεται στο νου, ξεπερνά τι δυνατότητέ μα και είναι αποκάλυψη του Θεού και είναι δώρο του Θεού στην καρδιά που έχει καθαριστεί. Όλο μα, όγνωστη λοιπόν, είναι αυτή η άσκηση του να καθαριστεί η καρδιά μα και, καθα... και αν μπορούσαμε να ονομάσουμε με μία λέξη τι σημαίνει κάθαρση καθα... καθα... πνευματική, καθαρμό πνευματικό είναι αυτό. Η καρδιά που πληρώνεται για λύπη και αγάπη για όλους και αυτή η πύρωση της καρδίας εκφράζεται και εμπράκτος αυτό είναι το ήθο της πνευματικής, της χριστιανικής ζωής αυτό που σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει την ευαισθησία ενός μικρού παιδιού που δεν τολμά να επιθυμείς το κακό για κανέναν και για τον αμαρτωλόν και για τον αντίχριστο και για τον άθειον και για τον εχθρό μα. Όλο αυτό είναι πραγματική ελευθερία, είναι άνοιγμα, είναι οικουμενικότητα, είναι συμφιλίωση, είναι τα πάντα μέσα στην καρδιά μας. Είναι αυτό που λέμε η Βασιλεία του Θεού. Την επόμενη Τρίτη κρατήστε ερωτήσεις για να συνεχίσουμε το θέμα, αν θέλετε. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εμά.